Ωραία Αποστόλη, μπράβορα για την ερησόρεια Δηλαδή κάτι τέτοια κάνεις και δεν πειράζει μετά που σε κοινήτης Δηλαδή χαλάλες, χαλάλες Είμαι, είμαι, είμαι. Φυσικά, μόνο έτσι ακούω. Αλλιώ δεν γίνεται. Χάσατε φοβερή δήλωση Άδεν. Δεν ξέρω μήπω την ξέρει και απλώ δεν την παίξατε. Παρασκευή, δεν ξέρω αν την πήρε. Τρέφα. Απίθανη ψάξι. Το ρωτάνε για γκίκα χαρδούβελη. Και αφού λέει διάφορα μαρκή ότι ο Στορνάρο, ο καλύτερο υπουργό οικονομικών για τέτοια. Επεπίμητη μαρκή τώρα ο Άδεν. Μισό, μισό. Λέει την τέλεια δήλωση ότι ο Τελαιό πρέπει να μα ευγνωμονεί και πιστεύω ότι στο μέλλον, όπω το λέω ακριβώ Βρέστο.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 Εκεί που θα καταλήξει την κεντρική πλατεία του Αντώνιου Σαμαρά, ελπίζω να έχω καμιά παράδοση και μια δίπλα κανένα σταυράκι. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Έτσι όπω το λέω. Αυτό το ελπίζουμε όλοι. Και όχι τίποτα άλλο, να πάει να χτίσει και σπίτι, να ανοίξει αγορά και να πάει να χτίσει σπίτι Γεωργιάδη και Στουρνάρα Γωνία. Παλιά λέγαμε απειδή του και απάρτου, τώρα θα λέμε Γεωργιάδη και Στουρνάρα. Όχι, να του πει κάποιο ότι τώρα τελευταία ονόματα δρόμων πηγαίνουν μόνο πεθαμένοι. Να το προσέξει λίγο αυτό, μην από εκεί που δεν τον περιμένει. Αποστολή μου. Έλα. Θέλω να με βοηθήσει λίγο στο συλλογισμό μου. Έχει και συλλογισμό, ρε. Προσπαθώ. Σε... Για πε μου, τι συλλογάσαι. Λοιπόν, προσπαθώ να γράψω φάρμακα, τίποτα. Αγγούρια. Ούτε μου τα γράφουμε ούτε τίποτα. Και λέω τώρα, για να είναι αυτοί όλοι τόσο χαρούμενοι, τα κρατάνε για τον εαυτό του. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, τα παίρνουν κοκτέιλ. Δεν μπορεί. Η λογική λέει ναι. Ε, είδε. Βοήθη mm. μου όμω το συλλογισμό μου, γιατί δυσκολεύομαι και με κάτι άλλο. Τι άλλο. Τι φορθεία, τη φαρδία, τη βούλτευση. Τη δίνουνε ρε, ο Μπορντόλι, γιατί δεν μπορώ να πάρω να είναι τόσο.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 Μπάτσο, τι σκύλο. Όχι, κοντάτε σε. Θέλω τώρα το πανό, σκύλο. Ένα φίλο, παντρό, σκύλο. Κοίταξε να δει. Να πίσω. σου δώσω άδονη για το σπίτι, να τη λήξω ένα. <οί>, τώρα ρε, καρποθήκαμε. Τέλο πάντων, το ήθελα έτσι με μαύρο μαλί και να πιέζει, αλλά καλά. δεν άδονη δεν θέλει να πάρω για σκύλο. Βολικό μου είναι. Είναι ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Μπράβο, φίλε μου, δεν σκαλείδε. Γιατί ήθελα να γαυγίζει μόνο για τα αφεντικά. Μόνο για αφεντικά και για τα συμφέροντα των αφεντικών. Για τα συμφέροντα των αφεντικών. Είναι εκπαιδετικό. Μέρος κατάλληλα. Ναι, με να, σου πω, να σου πω κάτι. Είχα πάει αυτό στην Πέτση που είχε πάει η Ζαρούλια. είχε το ίδιο, αλλά ήταν σε καραφύλο, δεν μου άρεσε. Εγώ το ήθελα με μαύρο, με μαλλιά, έτσι για αριστερά, μπράβο, άτομο. Να βγει μόνο για θετικά και για συμφέροντα Άρκει Άρικη, έκανα βιβλίο. Ναι, καλημέρα σα. Real News. Νιου, ναι. Ε, με συγχωρείτε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, ε, άμα ξέρετε. Ναι. ναι, με ακούτε. Ε, ναι, να μου κάνετε την ερώτηση. Ναι, αι, αι. Ωραία. Σε <σίλει> αυτή <μήλει> τη συνεργασία αγροτική. Ε, μπορούν να λαμβάνουν σύνταξη ο ΓΑΠ στα 62? Κι εγώ γιατί να το ξέρω αυτό. Εδώ δεν το ξέρετε. Τι, γιατί να το ξέρω παιδί τη δουλειά. Έχω με του 60 διάρκειε συνταξιούχου αγρότε. Να δώσετε τα λεφτά που σα έδωσε ο Χατζηγάκη πίσω. Που θέλετε και σύνταξη. Χρωστάτε. Τώρα δεν μιλά. Ροδάκινο βάλαμε φέτο. Τι βάλαμε. Τι πουλάει πολύ. Τι εξάγουμε. Πάντα βαμβάκια. Να μην έχω να ξεβάψω ένα μουστάκι. Να βάλεις ροδάκι να μέζ. Τι το κάνω το ροδάκινο. Πού είσαι, <συσίλω>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 Πάνει τα δρόμο σαν τη γάτα. εδώ στην αγγελία διαβάζω Ideal Mountain Ναι, yeah, είναι για βουνό. Είναι για το χέσιμο στο βουνό. Για το χέσιμο. Ναι, για να πα ψηλά και να γραντεύει που λέμε. Ε, δηλαδή, πάω. Πα ψηλά πάνω στο βουνό, χέζει ψηλά, αγραντεύει, κατεβαίνει. Σε παίρνει κάτι φόρο, μόνο πεταλιά Και αυτό κάνει 1500 ευρώ. Ε, 1500 ευρώ. Ε, βέβαια. Για τη χέστρα και μόνο. Έχει και καζανάκια από πίσω, δεν είναι έτσι. Ριπαίνουμε το περιβάλλον. Μου φαίνεται, μου κάνετε πλάκα, αλλά δεν πειράζει. Ε, καλά τώρα. Ελεκτρικό είναι πάντως, έχει και μπαταρία, ντους. Ελεκτρικό? Ναι. Μα... Μα... Μάξιμου. Στο μάξιμου? Ναι, στο μάξιμουμ τη δυνατότητας. Εκεί θα πάω να το πάρω? Εκεί θα πας. Να να σου πω γλυκέ μου, γλυκέ μου, παπα Από Τεσσαλονίκη παίρνω. Είναι δυνατόν να είμαστε τόσο ηλίδιος λαός, τόσο... Είναι. Ψω, είναι. Τόσο. Η βούλτεψε αυτό που είπε! Κι αυτή είναι η εκπρόσωπο, τα με τον λαό. Είναι δυνατό να την Τόσο είμαστε! Αχα. Όποτε είναι δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω! Γεια σου καρδιά μου, σε αγαπώ πολύ! Η βούλτεψη μα αξίζει. Μην τη χάσουμε μόνο. Αυτό δεν θέλω. Να βγουν. Μην βγουν οι και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 Τι είναι ο καλύτερη... ο Γι' αυτό το πληρώνουμε υποτίθεται. Ή στην καλύτερη περίπτωση ας δώσει κάποιος μια απασφαλισμένη να πήγει να πάει στο διάολο. Επιτέλους. Καφρίλα. Είναι και αυτό μια, καλά, μια πολύ καλή λύση. Διαχωρίζω τη θέση μου. Ναι. Ναι για το ποδήλα το πάνω για την Αγγελία. Έχει μα το ποτέ το πάλι. Σούπαρ πριν. Έχει έχει και λέγαν δεν το θέσει. Αφού γράφει, έχω και ένα διπλό, δεν ξέρω να μα ενδιαφέρε, έχω ένα διπλό, δίσαιλω που έχει μπροστά λεπτά πίσω πιμπτέ. Αλλάζει θέσει, πα καθαρίζει και μετά κύριο πάνω στο ποδήλατο. Καλά Καλά είσαι. Το ρωτάνε αυτό τώρα. Τι ρωτάω. Θέλει και ερώτημα. Δεν έχει καταλάβει, μιλάμε τόση ώρα και μερτάσα να είμαι μαλάκα τώρα. Εδώ από την αρχή. Κάλει 150 ευρώ, 2013 μοντέλο. Ναι. Τι μου λέει για χέστε. Έχει πάνω χέστρα και πιτέ. Τι χέστρα και πιμπέτε λεφαι πλάγα μα. Το δίπλω. Το, το μονόχιχι μόνο Χέστρα, sorry. Ε, φίλε, πλάκα μα, κάνει γράψει εδώ πέρα. Εγώ έχω ποδήλατο που σου κανονίζει και τι ανάγκε σου. Σε βολεύει σε όλα και δεν το θε, μου κάνει και το ζώρικο. Ρε φίλε. Έχει λίγο πιο ζώρικο πετάλι, γιατί έχει το βάρο τη Χέστρα. Εντάξει. 24 ταχύτητε. 24. Ναι, ιδεάλ, mountain. Ιδεάλ, standard. 1500 ευρώ. Ναι, και καζανάκι ενσωματωμένο. Τι καζανάκι, ρε φι, τι μου λέει. Και από πίσω. Πες. Ναι, έχει καζανάκι. Τώρα καζανάκι, μην φανταστείτε του σπιτιού τώρα με νεράκι για να αφήνει τον τρόμο. Καζανάκι σαν και αυτά oh, του αλόγου. Oh, oh. Έχει από π Πέφτσε μια σακούλα από πίσω σε ένα ταγάρι, μαζεύει σε κύκα σκατά, τα διάζητε κουβάματα. Σαντάλογα. Hey, έχει ανέβησε ένα μαξούλα ποτέ. Μαλλονή. Όπω έχει άμαξα. Τι βάζει αγγελίε φίλε που γράφει και αποδείλαται. Αυτό ε, το... έχω, θέλω να το πουλήσω, yeah. τι άλλο κάνω. Ε, πέρα να τα αγοράσω. Αγόρασε το. Θα το πάρει ο πώ έχω εγώ. Με Χεστούλα του πάρω και το καζανάκι με το ταγάρι. Εδώ δουλειά και πλυτήριο, εδώ θέλω να κάνω πάρω το ποδίλα. Καλά τώρα, άρχισα να το δούλευα. Πού να χωρέσει το πλυντήριο πάνω στο ποδίλά Για τα 60 εκατομμύρια βημάτιά τη όγκη το ακούδε. Τι Φέ... να τα ακούσω, α πούμε το έβγαλε το Μέγκα, το έβγαλε το Σκάι. Σωστό, έρχονται να. Βέβαια, διότι... εντάξει του δικαιολογού ασχολιόντουσαν όλοι το Σαββατοκύριακο με τη συναυλία στην Ιερουσαλήμ. Ναι, ναι, ναι, μεγάλο πλάνο από τον Παλούρδο. Φανίκο, είχε... μόνο τον Παλούρδο.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 Έχει ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει φωντέ με το magic bars. Ναι, ε, υπάρχει κάποιο εκεί. Επειδή ο άντρα μου μένει εκεί βασικά και θα φύγω εγώ την άλλη εβδομάδα και θέλει να το δει το σπίτι, Υπάρχει κάποιο εκεί για να το δει. Ναι, θα είναι σπιτουνικοκυράκι. Θα είναι ε. εκεί, με Κρατάει τα κοινόχρηστα η κυρία. Δεν σα ακούω καθόλου. Θα είναι σπιτουνικοκυράκι, λέω εκεί. Θα περιμένει στο ισόγειο. Κάνει και τι κάλε η ίδια, είναι μια λιλοντρέζα. <Το> ε, να φωστάρω ξανά γιατί. Ε, πάρτε μάλλον Πάτε, για! να ψυχεί. Κάθε να δικιά μου ζωή. Σε το ταξίδι 30 ευρώ εγώ πλήρωσα, Λάρισα, Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα πήγαινε και 30 γύρνε 60 ευρώ διόδια. Καλά είναι. Σκέψου τόσο είναι το αεροπλάνο για να πάει σε Θεσσαλονίκη. Σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα πάλι 30 ευρώ λένε ότι είναι, γιατί από εδώ Θεσσαλονίκη διόδια θέλουμε κανένα 25 ευρώ ακόμα. Όχι καλύτερο, το αεροπλάνο είναι ποιο συμφέρον τελικά. Ποιο φύλλα σου έρχεται να, να πετάς. Καλύτερα να πετάς παρά να οδηγά. Ο Φίλιππίνο τι έχει πάρει με τι παλιέ Κινέζικε παροιμίε τελευταία. Έχει ξεσηκώσει πολύ, μαό. Πολύ, ε! Ναι, ναι, ναι. Πρέπει Ά. να δεις και τα πουκάμισα που φοράει. Ε, πού να τα δω. Εγώ τα ε. βλέπω, γι' αυτό το λέω. <laughs> Καλά. Έχει να βάλει που κάμψουμε για για το σίδερο το κάνει, ξέρω εγώ. Αλλά τέλο πάντων, με την ευκαιρία, ανοίγει και κανένα βιβλίο να διαβάσει παροιμίε. Α, μάλιστα, γι' αυτό όλα τα ανάγκη στι παλιέ Κινέζικε παροιμίε. Πολύ ολικό.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 Άι, άδικος το 25 μάλλον 20, Πασό και Νέα Δημοκρατία μαζί 25 Και με τόσους διορισμούς και με τόσο μηχανισμό Μόνο καλό είναι, είναι. Ε, Ούτε εγώ, εγώ. στο όνειρό τους 25% Καλά εντάξει νέες αυτές <ΣΡΟΥ> Αυτές αυτέ εκλογέ το βλέπω εγώ. 22-23. Θα πάρουν και δύο παντοί. Δηλαδή κα, 13 1 Βάλε και το κουβέλι μαζί. <σοφει> α, ναι, Α, βάλε... ναι, Καλά, ναι, δεν ναι. ανεβάζει κάτι αυτό. Δηλαδή, α, το 23 Είναι να γίνει 23,5. <σοφει> ναι, σωστό, σωστά. Αλλά η αριστερά στην πραγματικά πήρε 60% ναι, ναι. Έχετε πιστοποιητικό Εντάξει, Έλα, Και ΣΥΡΙΖΑ πήρε 33. Ο δήμαρχο Ναι, ναι, δεν έχει μέσα τίποτα δεν πιστεύω Όχι εντάξει τι. Oh. Θα μου πεις για τους Πασόκους Δεν, οι... δεν θα σου πασόκους. πω τίποτα εσύ ξέρεις Οι καλοί Πασόκοι έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και έχουν μείνει και συγκυβερνούν με τον ε, Βενιζέλο Μ' αρέσει ο ορισμός καλός Πασόκος <ΣΣ>